η εμπειρία δείχνει ότι η ύπαρξη θεσμών δεν εγγυάται από μόνη τη στη δημοκρατική λειτουργία. Το αναπάντητο ερώτημα είναι αν η δημοκρατία πρέπει να νοείται πρωτίστως ο σταθερός θεσμός ή ως διαρκής διαδικασία. Αν είναι θεσμός, τότε η ω διαρκης διαδικασια αν ειναι δίνεται στη θεσμική θωράκιση, στην νομιμότητα και στη συνέχεια. Αν είναι διαδικασία, τότε η δημοκρατία απαιτεί συνεχή συμμετοχή. Αμφισβήτηση και ανανέωση. Η διάκριση αυτή δεν είναι ακαδημαϊκή. Σε κοινωνίε όπου η δημοκρατία περιορίζεται στη συμμόρφωση με τυπικέ διαδικασίε, παρατηρείται συχνά αποξένωση των πολιτών, μείωση τη εμπιστοσύνη και ενίσχυση του κινησμού. Αντίθετα, η αντίληψη τη δημοκρατία ω ζωντανή διαδικασία συνεπάγεται σύγκρουση, αβεβαιότητα και ενίοτε αστάθεια. Το ερώτημα παραμένει αναπάντητο.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 όπου τα αναπάντητα ερωτήματα αποκτούν ηλική και καθημερινή διάσταση, επηρεάζοντας άμεσα τον τρόπο με τον οποίο ζούμε και επιβιώνουμε.